Στοίχη 8 28. Θεραπεία του Χολού, Λιθοβολισμός και σωτηρία του Παύλου. Επιστροφή των Αποστόλων εις Αντιόχια. 8. Και κάθει το κάποιος άνθρωπος εις τα λύστρα που είχε αναδυναμίαν εις τα πόδια, διότι το χολός από την κοιλίαν τη μητέρα του και δεν είχε περιπατήσει ποτέ στην ζωή του. 9. Αυτός ήκουε με προσοχή και ενδιαφέρον των Παύλων όταν εκεί Ο Παύλος δε... Όταν ει κάποια στιγμή τον παρατήρησε προσεκτικά και είδεν ότι είχε την πίστη που εχρειάζονταν για να γίνει το θαύμα τη θεραπεία του, δέκα, είπε με μεγάλη φωνή: Σηκορθώσει τα πόδια σου, και εκείνο επήδησε επάνω και περιεπάτη. Έντεκα. Τα πλήθη δε του λαού όταν είδαν αυτό που έκαμε ο Παύλο, εσύκωσαν τη φωνή του και έλεγαν ει την λικαονική γλώσσα. Οι θεοί έγιναν νόμοι προ του ανθρώπου και κατέβησαν προ εμά. 12. Και κάλουν τον Μέν Βαρνάβαν Δία ως περισσότερων ηλικιωμένων και σοβαρότερων. Τον Δε Παύλωνε κάλουν Ερμήν, διότι αυτός είναι ο αρχηγός του λόγου και ομίλη περισσότερων και ευχερέστερων. 13. Εν τω μεταξύ δε ο ιερεύς του Διός, του οποίου ο το είτο έξω από την πόλην το Λίστρον, έφερε προς το γειτονικόν προς το Ναόν μέρος, όπου ήσανε πόρτε του τείχου στις πόλεως, Τάβρου και στεφάνου με του οποίου θα εστεφάνωναν τα ζώα που θα εθισιάζοντο, και ήθελε μαζί με το πλήθο του λαού να προσφέρει θυσία προ λατρείαν των δύο Αποστόλων. 14. Όταν όμω ήκουσαν ταύτα οι Απόστολοι Βαρνάβας και Παύλο, εξέσχισαν τα ρούχα των προ εκδήλωση τη αγανακτήσεω και αποστροφής των κατά τη ιδεολατρική ταύτη πράξεω και τη ασευού Θεοποιήσεω που του έκαναν οι κάτοικοι των Λύστρων, και πήδησαν μέσα στο πλήθο του λαού φωνάζοντε. 15 και λέγοντες. Άνθρωποι, τι είναι αυτά που κάνετε. Κοιμήσιμεθα άνθρωποι με την αυτήν ασθενή και θνητή φύση που έχετε κι εσείς. Και σας κηρύττωμε να αφήσετε τα μάτια αυτά που σχεδιάζετε να κάνετε ως θυσίαν εις θεούς ψευδής και τυποτένιος. Και να επιστρέψετε στον θεόν που δεν είναι νεκρό σαν τα είδωλα. Αλλά είναι θεός ζωντανό, ο οποίο επίσης των ουρανών και την υγιήν και την θάλασσαν και όλα όσα υπάρχουν αυτά. 16. «Ο Θεός Αυτός, εις ασπαρελθούσας Γενεάς εγκατέλειπεν όλους τους εθνικούς να πολιτεύονται και να συμπεριφέρονται κατά τα σαμαρτωλά των και τα ιδολολατρικά αγνοούνται σε Αυτόν, και ότι ο Θεός δεν αφήκεν άγνωστον και χωρίς μαρτυρίαν των. εαυτόν Κέτι ο θεος δεν αφηκεν αγνωστον και χωρις μαρτυριαν τον εαυτό του διότι εξικολούθηκε τότε να σας ευεργετεί και να σας δίδει εξ ουρανού βροχάς και εποχάς κατά τας οποίας γίνονται και οριμάζουν οι καρποί και παρίχει ένα φθόνος στροφή και φροσύνηνη εις τα σκαρδία σας. Δεκαοχτώ. Και με αυτά που έλεγαν οι Απόστολοι, μόλις και με τα σας, σταμάτησαν τους όχλους ώστε να μην προσφέρουν θυσίαν εις αυτούς. 19 Εν τω μεταξύ όμω, ήλθαν εκεί οι Ιουδαίοι από την Αντιόχεια και το Οικόνιον, και αφού παρέπησαν τους όχλους, ελιθοβόλησαν τον Παύλο και έσυραν αυτόν καθώ ήταν επί του εδάφους ανέστητος έξω από την πόλη. Επειδή ότι είχε αποθάνει ούτο, και έσπευδαν να αποκρύψουν από τα σαρχά των εγκλημάτων. 20. Όταν δε τον περιοκύκλωσαν οι μαθητέ με τον σκοπό να τον κυδεύσουν, ο Παύλος διεπεμβάσε ω θείας σηκώθη και εισήλθαν στην πόλη. Και την άλλη ημέρα να μαζί με τον Βαρνάβαν και ήλθωνε στην Δέρβη. 21. Και αφού κήρυξαν το Ευαγγέλλον στην πόλη εκείνη και δίδαξαν πολλού, επέστρεψαν στι πόλει λίστραν και εικόνιων και Αντιόχιαν. 22. Στηρίζοντα ακόμη περισσότερον τα ψυχά των μαθητών, προτρέποντα αυτού να μένουν αμετακίνητοι στην πίστη και λέγοντα ότι εφόσον ο Θεό το όρισε, αλλά και η ηθική κατάσταση στόσων του κόσμου όσων και ημών των Ιδίων το καθιστά αναπόφευκτον, πρέπει να υποστόμενοι εμεί πολλά στ' για να εισέλθουμε στην βασιλεία του Θεού. 23. Αφού δέδια χειροθεσία και ευχών εγκατέστησαν πρεσβυτέρου ει μία νεκά στην Εκκλησία και προσευχήθησαν με αφοσίωση την οποία αν καθίστον θερμοτέραν ε τας τα σπροσευχά νηστεία, ενεπιστεύτησαν αυτού ει την προστασία του κυρίου ει τον οποίον είχαν πιστεύσει. 24. Και αφού κηρύττοντε περιόδευσαν την χωρα τη Πυσιδεία, ήλθαν στην Παμφιλία. 25. Και αφού εδιδαξαν τον των λόγων ή στην κατέβησαν από τα Μεσόγειο μέρη ή στην Παραλιακή Νατάλια. 26. Και απ' εκεί ανεχώρησαν με πλοίων στην Αντιόχεια. Ι στην πόλη δηλαδή από την οποία είχαν ξεκινήσει, όταν οι αδελφοί του είχαν παραδώσει στην χάρη του Θεού δια το έργο το οποίο εφερον ει πέρα. Ούτω έλαβε τέλο η πρώτη Αποστολική πορεία. 27. Όταν δε ο Παύλος και ο Βαρνάβας ήλθαν και συνήθρισαν την εκκλησία της Αντιοχίας, διηγήθησαν όσα επίησαν ο Θεός παρέχον την χάριν Του και συνεργαζόμενος με ταυτόν, και ότι ήνιξαν ο Θεός στου εθνικούς την θύραν, για της οποίας ούτε θα εκαλούντο εις την πίστη και θα εισώζοντο διευτείς. 28. Παρέμειναν δε αρκετών χρόνων εκεί στην Αντιοχία μαζί με του μαθητά.